Αυτοί φίλες και φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση Είναι κυβέρνηση εκβιαστής Είναι κυβέρνηση εκβιαστής Είναι κυβέρνηση εκβιαστής Είναι κράτος εκβιαστής Είναι ο Είναι ολοτήρας Πρέπει να τους σταματήσουμε Και θα τους σταματήσουμε Μα, καλό ακούγεται όλο αυτό, αν εξαιρέσουμε ότι έκανε ένα μικρό λάθος Είναι ολετήρα και όχι ολοτήρα, Μετά το οδοστροτήρας Πώς η ειλικρίνη να αντέξει κάποιος από τον Αλέξη Τσίπρα Εμείς εδώ το τελευταίο καιρό ακούμε συνεχώς δηλώσει Οι οποίες με πολύ αληθινό τρόπο, με ειλικρινή, με, με έντιμο τρόπο Χαρακτηρίζει κάθε αριστερό αυτό περιγράφει την κατάσταση που βιώνουμε κρίνει, κατακρίνει την κυβέρνηση λάθος δεν την κρίνει, μόνο κατακρίνει για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μόνο να την κατακρίνει μπορεί κανείς, όχι κάτι άλλο τον ακούμε, τα λέει πάρα πολύ καλά μίλησε εδώ για τους εκβιασμούς δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε τίποτα με τον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το σύνολο των ακροατών που μα ακούει των Σιριζέων συμπεριλαμβανωμένων μια λέξη Όλο αυτό δεν λέει μόνο τέτοια. Ο Αλέξης δεν μιλάει για εκβιασμούς και για εκβιαστές, μιλάει και για πολιτικούς απατεώνες απάτες και τέτοια. Αυτή μια μέρα πριν την εργατική πρωτομαγιά κατέθεσαν στην Ελληνική Βουλή ένα νέο μεσοπρόθεσμο σκληρών μέτρων. Και επειδή η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, το ονόμασταν μάλιστα και χάρτη εξόδου από το μνημόνιο. Διότι έχουν χάσει πια οι λέξει το νόημά του σε αυτόν τον τόπο. Και <Τι> επειδή η πολιτική του απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, το ονόμασταν μάλιστα. Ξητήριο από το πρόγραμμα. Η πολιτική τους απάτη Έχει ξεπεράσει πια τα όρια Αυτά Τα μέτρα τα οποία Για τα οποία μου ασκείται κριτική Είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα Ευρίσκομαι στην ευχάριστον θέση να σα ανακοινώσω Ότι το Ιατρικό Συμβούλιο της Κλινικής μας Απεφάσισε να επιτρέψει την εξοδό σας από την Κλινική Γι' αυτό μιλώ για εξητήριο. Ορίστε το σα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Να πάρει κάποιο και ένα εξητήριο. Όχι από το μνημόνιο, όχι από το χρέο, όπω ξέρετε, δεν θα βγούμε από αυτά. Α, παραμένουμε νοσηλευόμενοι και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωλειμμένοι και διαμνημονιαβωμένοι. Θα μπορούσε να είναι όρο, αν πρέπει και καλά, να τον εξυγχρονίσουμε, να τον πάρουμε από τα νοσοκομιακά και να τον φέρουμε στα μνημονιακά. Κατηγορεί ο Αλέξη Τσίπρα κάποιου άλλου, του προηγούμενου. Παλιά ήταν η δήλωση ως πολιτικούς απατεώνες πολύ σωστά ναι, επειδή έκαναν αυτά που έκαναν και χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις για να μπαλάρουν το έγκλημά τους προ τον λαό. Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη εξητήριο. κάνει ακριβώς το ίδιο με αυτό που κατηγορούσε, το έχουμε ζήσει, το ζούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα με ένα παράδειγμα, τώρα το ζούμε με το περίφημο εξητήριο. Μου έπεσε χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ Τώρα τέταρτο μνημόνιο να με πάρω. Εσύ τα στέρια. Τώρα στο τέταρτο μνημόνιο με να με Η κόρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Το εξιτήριο. Κοιτάζω και ένα δάκρυ Αργοκυλάει Απ' τα μάτια μου καυτό που πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη πώ γίνανε μίσος τα χιλιάδες αγαπώ Πού πήγε Θεέ μου η μεγάλη σου αγάπη Πώ γίνανε τα αγαπώ! κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτς. μια ακόμα χέρια θέλει να μου δώσει. Στη κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτς. Στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Έτσι κι και η Μέρκελ και η Λαγκάρτ σαν εκκλησχές είναι. Ήταν το εξιτήριο, Χριστό και Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ψάχνουμε όλοι από προχτές τι πήγε στραβά σε αυτό το Eurogroup και δεν καταλήξαμε σε συμφωνία και δεν φορέσαμε την γραβάτα, όπως... Είχε τάξει ο Αλέξη Τσίπρας ότι θα το έκανε. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, κυβερνητικό εκπρόσωπο που βγαίνει στα πάνελ, να απαντήσει τι ακριβώ δεν πήγε καλά. Και ακούσαμε χθε μια νέα εκδοχή ότι υπήρχε αισιοδοξία επειδή οι αγορέ προεξοφλούσαν και είχαν αυτέ αισιοδοξία. Δηλαδή, μια αριστερή κυβέρνηση, πρώτον, ακούει τι αγορέ. Και άραμα οι αγορέ προεξοφλούν κάτι, είμαστε χαρούμενοι κι εμεί ω εννοείται. Δεύτερον, έπεσαν έξω ακόμη και αγορέ. Πριν γίνει το Eurogroup αυτό, πριν πάει στη συνάντηση αυτή ο κ. Στακαλώτο με αυτή την κατάληξη την αρνητική, είχαμε έναν Πρωθυπουργό που κάλεσε μόνο του και μετά, μάλιστα από πάρα πολύ καιρό, είναι σπάνιο πράγμα αυτό. Του κοινοβουλευτικού συντάκτε στο γραφείο του, τους μίλησε για ένα σχέδιο, για μια πρόταση κουρέματο, διευθέτηση του χρέου, τέτοια που θα αναγκαστεί ίσω να βάλει και γραβάτα, πολύ καλό για να είναι αληθινό, είπε κλπ. Κλ. Τι λοιπόν συνέβη, σα πούλησαν, σα είπαν ψέματα και ποιοι σα είπαν ψέματα. Το θετικό κλίμα το οποίο υπήρχε πριν από το Eurogroup είχε οικοδομηθεί στη βάση δηλώσεων αλλά και στη βάση της συμπεριφοράς των αγορών οι οποίες ήταν οι ίδιες οι αγορές οι οποίες σχεδόν προεξοφλούσαν ότι θα υπάρχει μια θετική κατάληξη στα πράγματα Είναι η κυβέρνηση, είναι η αριστερή κυβέρνηση κάθονται μες στο Μαξίμου εκεί τα Think Tank τα οι επιτέλεις και παρακολουθούν. Βλέπουν ότι οι αγορές προεξοφλούν τώρα πώς το βλέπει αυτό κάπου. Ποιος. Πώς οι αγορές προεξοφλούν. Τι στόχους έχουν οι αγορές. Πώς κινούνται. Με τι κριτήριο κινούνται οι αγορές. τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί εκεί οι θήνοντες νόες, ότι οι αγορές μάλλον κάτι προεξοφλούν. Άρα χαίρονται. Άρα αυτό το κάνουν σημαία στρατηγική του, τακτική τους και πολιτική τους. Αριστερές λοιπόν και αγορέ, αγορές, αριστερή και η κυβέρνηση, υπάρχει μια τεράστια ταύτιση, το ακούσαμε και αυτό. Αυτό που ακούσαμε στη συνέχεια από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο είναι ότι η πρόταση που έριξε στο τραπέζι ο Σόιμπλε είναι μια καλή βάση για συζήτηση. Η πρόταση για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, σας ξαναλέω, αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Μπράβο. <σχελίου> <σχελίου> Μομέντο, είσαι πρόντι, είσαι πρόντι το. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Το... το θέμα όμω είναι το εξή, ότι εμεί πάντοτε λέγαμε ότι βεβαίω υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συνολική συμφωνία στι 22 Μαου. Υπάρχει όμω και πιθανότητα να χρειαστούν μερικέ μέρε διαβούλευση ακόμα. Αυτό ε, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανεί, είναι καταγεγραμμένο. Um, δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, είναι άλλο καταγεγραμμένο όπως θα ακούσουμε ε, τι έλεγε πριν το Eurogroup μια εβδομάδα πριν. Έχουν μπει τα πράγματα σε ένα δρόμο έτσι ώστε στις, ε, στο Eurogroup της 22 να έχουμε, να έχουμε την ε, συμφωνία εκείνη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 good to be true. To good to be true. too good to be true. It's too good to be true. Adonis i Anna good to be true. Και όλα αυτά που ακούμε από την Βουλή και από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, από την υπόπιτσα Πανίδη που βγήκε χθε και τα παρουσιάζει όλα ωραία. Και πριν δεν υπήρχε κανένα άλλο σενάριο για κανένα, θα συνέβαινε μόνο αυτό που έλεγε η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα εκ των υστέρων, επειδή πάνε να κάνουν την τεράστια κολοτούμπα και για το χρέο, αρχίζουν σιγά σιγά να το φτιάχνουν, να το φέρνουν στα μέτρα, να το καταπιούν πρώτα αμάστιοι του ΣΥΡΖΑ, οι οποίοι καταπιούν τα πάντα. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, είναι τι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που καταπίνει τα πάντα πολύ απλά και ψηφίζει και τα πάντα ανεξαρτήτως του τι είναι αυτά προσπάθουν να το αμπαλάρουν τώρα να το σερβίρουν και προς τον ελληνικό λαό ότι είναι αναγκαίο αυτό που δεν θα γίνει για το χρέο τώρα αλλά θα γίνει το 18 όπως προβλεπόταν από την αρχή αλλά αυτά θα δούμε στις 15 του μήνα 15 Ιούνιου, 16 η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου έριξε έναν με το Σερμαλένιο σήμερα στην Βούλη του τύπου αν είσαι άντρας, να τα πει στο μικρόφωνο και τέτοια. Δεν ακούγονται όλα αυτά καθαρά δεν θα ακούσουμε τον καβγά. θα ακούσουμε λίγο πριν τι είχε πει στην ομιλία της χρησιμοποιώντας αυτή την αγγλική φράση, την οποία την έχει χρησιμοποιήσει και ο πρόεδρος του κόμματος και ο αντιπρόεδρος του κόμματο Oops, Too good to be true. Oops. Too good to be true. True, ότι θα τρώνε γεμιστά ο κόσμος. Oops. Too good to be true απογειώνεται η χώρα. It's too good to be true. Too good to be true. Enough is enough. Σ'χαριστώ πολύ. Ά, το Άλεξ τώρα στο τέλος. Το πήγε αλλού λογικό. Αυτά τα ωραία γίνονται στη βουλή. Και γενικότερα στον πολιτικό διάλογο Το θέμα της χθεσινής μέρα ήταν βεβαίως η έκρηξη του φακέλου Στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου Ο τραυματισμός του, η νοσηλεία του σήμερα Λογικό είναι, τα μεσανημέρωσης, το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης Να ασχολείται και να είναι στραμμένο προς την υγεία του Παπαδήμου Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο, νοσηλεύεται όπως και οι συνοδοί Ε, προκύπτουν πάλι τα γνωστά συμπεράσματα από τέτοιου τύπου ενέργειες τα οποία όμως καλό είναι να, με, τέτοιου, με τέτοιες αφορμές να ξαναλέγονται και να, γιατί χρειάζεται πολλές φορές, αυτονόητο δεν είναι τίποτα τέτοιου τύπου ενέργειες τρομοκρατικές ή και άλλου τύπου μεγαλύτερες δεν οδηγούν απολύτως πουθενά παρά μόνο στην, στο να χάσει τη ζωή του κάποιου άνθρωπος αν τη χάνει τη ζωή του, αν είναι χοντρό το περιστατικό και αυτό που καταφέρνουν είναι να, ενώ θέλουν να πολεμήσουν κάποιον αυτές οι ενέργειες να τον αγιοποιούν και να ωφελούν τελικά αυτόν και αυτούς που θέλουν αυτά που ήθελε το θύμα υποτίθεται έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και δεν οδηγούν σε κανέναν απολύτως δρόμο φέρνουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και σε επίπεδο κοινωνίας γιατί οδηγούν σε μια συντηρητικοποίηση άλλωστε Μακάρι με έναν δύο ανθρώπου να τελείωναν τα βάσανα του πλανήτη, θα του θυσιάζαμε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε παραπάνω. Η ζωή και η ιστορία έχει δείξει ότι έφυγαν άνθρωποι από άδικες τέτοιε δολοφονίες, επιθέσει, τρομοκρατικέ ενέργειε, γιατί είναι πολλά μέσα, δεν είναι μόνο ένα. Αλλά η εκμετάλλευση δεν σταμάτησε, έγινε χειρότερη. Το κακό το οποίο προσπάθησαν αυτοί που έκαναν αυτή την δολοφονία, την τρομοκρατική ενέργεια να αντιμετωπίσουν, δεν σταμάτησε. Έγινε χειρότερο, συνεχίστηκε, υπάρχει ακόμη και σήμερα και προχωράει. Για δε τον Λουκά Παπαδήμο, επειδή από χτε βλέπω αυτού του γνωστού ύμνου και όλο το πολιτικό προσωπικό και δημοσιογράφη βγαίνουν και λένε πω έχει προσφέρει στην πατρίδα. και και, και. Εμεί εδώ θα πούμε αυτά που λέγαμε και όταν ήταν πρωθυπουργό ο Λουκά Παπαδήμο. Δεν προσέφερε κάτι γνώμη στην πατρίδα. Δεν προσέφερε στον ελληνικό λαό ω πρωθυπουργό. Προσέφερε σε τράπεζε και ξένου παράγοντε. Στον ελληνικό λαό δεν προσέφερε. Έφερε το περίφημο μνημόνιο το οποίο δυνά. Έβαλε, προστέθηκε στο προηγούμενο, ήρθε και το τρίτο μετά μνημόνιο, προσθέθηκε σε αυτό και αύξησε τα δεινά του ελληνικού λαού. Προφανώς τον κρίνει η ιστορία και τον κρίνει ο λαός. Δεν θα τον κρίνει μια σκοτεινή ομάδα που κινείται έτσι όπως κινείται και δεν θα αποφασίσει αυτή για τον Χ. Παπαδήμο ή για τον συγκεκριμένο Λουκά Παπαδήμο. Επίσης βλέπω από χθε συνέχεια μια επίθεση στη δημοκρατία ότι εξελίσσεται Ποια επίθεση, ποια δημοκρατία Κυρίως το δεύτερο, ποια δημοκρατία Δεν νομίζω ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από αυτά Η δημοκρατία αν υπάρχει Σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους ε, Έχει βληθεί, έχει τροθεί Έχει δεχτεί επίθεση Από τα μνημόνια, από τη φτώχεια Από την ανισότητα από την αναξιοπρέπεια που ζουν αρκετοί, από τις μήνες ευκαιρίε, από τον τεράστιο πλουτισμό κάποιων, από τα σκουπίδια που τρώνε κάποιοι άλλοι, από την αδικία που είναι κυρίαρχη, από τη λογική του κέρδου που αυτό καθορίζει τα πάντα. Δημοκρατία δεν υπάρχει τέτοιου τύπου, Α, κυρίως επίσης δεν υπάρχει επειδή και μόνο χειρίζεται και διαχειρίζεται αυτή η δημοκρατία από επαγγελματίες για χρόνια επαγγελματίε που καμώνονται τους δημοκράτες, τους εκλεγμένους από τον λαό, με κάποιες διαδικασίες που θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία επίθεση δεν έχει δεχτεί έτσι και το βασικό, το είπαμε και πριν, αυτοί οι σκοτεινοί τύποι που κάνουν τέτοιες ενέργειες δεν τιμωρούν, αγιοποιούν αυτό το καταφέρουν άνετα και εξυπηρετούν αυτό που κατηγορούν. Την καταδικάζουμε αυτή τη βία, όμως... Καταδικάζουμε και την άλλη βία, αυτή που ο Λουκά Παπαδήμο ως Πρωθυπουργό είχε απευθύνει τότε με ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μα σε μια καταστροφική περιπέτεια. Οι αποταμιεύσει των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτο θα δυνατούσε να πληρώσει μισθού, συντάξει, να καλύψει στοιχειώδει λειτουργίε όπω τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Η εισαγωγή βασικών αγαθών όπω φάρμακα, πετρέλαιο και μηχανήματα. Θα γινόταν προβληματική. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά. Η ανεργία θα αυξανόταν περισσότερο. Αυτά από εκείνο το περίφημο διάγγελμα του Λουκά Παπαδήμου σαν προθυμώ είναι διαφορετικό να τα απευθύνει όλα αυτά και να τα περιγράφει για να δεχτούν κάποιοι πιο ήρεμα τα μέτρα που του φέρνει. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά γιατί έχουμε στην Αίγυπτο τραγικό γεγονό. Συνάδε Μάρο Λεονάρδου στην γραμμή να μα πει ότι ακριβώ έχει γίνει. Έλα, Μάρω. Έχουμε επίθεση ενόπλων Ισλαμιστών εναντίον ομάδα χριστιανών κοπτών. Α, είναι κρύνεμα από 23 έως 25, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Α, και πρόκειται για λεωφορείο με κόπτε που κατευθύνονταν σε μοναστήρι στην περιοχή Μήνια της Αιγύπτου. Είναι ακόμα συγκεκριμένες οι πληροφορίες ωστόσο πρόκειται για άλλη μια επίθεση Ισλαμιστών εναντίον χριστιανών στην Αίγυπτο. Μάλιστα, περισσότερο στο μαγκαζίνο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν και εκεί νομίζουν και ότι έτσι θα βγάλουν κάποια άκρη βέβαια είναι διαφορετικά τα κριτήρια διαφορετικές οι καταστάσεις μιλάμε για ανοιχτό πόλεμο πια σε αυτές τις χώρες εκεί που θα έρχονταν η ειρήνευση και εκείνη η περίφημη άνοιξη τα θυμόσαστε από έναν γιατρό που πουλούσε στο Μαρόκο στην Ισία, στην Τυνησία που ήταν, πουλούσε φρούτα από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το εις Στη, στη Μέση Ανατολή και τη Αραβική Άνοιξη, και α κοιτάξουμε αναλυτικά σε κάθε χώρα τι έχει συμβεί. Μεγάλε συζητήσει και μεγάλα θέματα είναι όλα αυτά απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Δυστυχώ αυτά τον απασχολούν, χωρί να βάζει μυαλό από αυτά που απασχολούσαν 100 χρόνια πριν, ακριβώ περίπου τα ίδια με άλλε διαστάσει, τον τότε κόσμο. Τα έλυσε με κάποιο τρόπο, και έρχεται τώρα η κατάσταση και η στιγμή να τα ξαναλύσει. Ελπίζω όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί τελικά δεν έτσι. 211-200-8200. Μπορείτε κι εσεί να πείτε ανάλογε φιλοσοφίε ή τέτοιε μεγαλοστομίε. Σα περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όσο πιο μεγάλη φιλοσοφία που θα πείτε, τόσο περισσότερο χρόνο θα κερδίσετε. Την ανακίνητρο, τον πόνου που δίνουμε εμεί εδώ. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεαλ και ενώ no, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19 650. στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούτη παπάκυριαλεφm.gr. Η κατέρνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με αλήθειε και ειλικρίνειε για να έρθουμε στην ειρήνη στην οποία ζούμε όλοι μα και στην ευμάρεια μάλλον που έρχεται. Τέτοιε αλήθειε με τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Οι τελευταίε εξελίξει στο Eurogroup δεν έδωσαν φυσικά καμία οριστική διέξοδο στο ζήτημα του χρέου. Δεν θα μπορούσαν φυσικά να δώσουν. Ήταν μια απόφαση ενό συμβιβασμού ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτα. Αποουσίαζε η ελληνική κυβέρνηση. Ήταν μια απόφαση χωρί λύση. Ήταν πάλι μια άλλητη μαθηματική εξίσωση την ώρα που όλοι πια ξέρουν πως το πρόβλημα είναι η πολιτική εξίσωση. Και φυσικά η τρίτη η κυβέρνηση του μνημονίου, η κυβέρνηση των δισεκατομμυρίων νέων μέτρων λιτότητας και της μνημονιακής ομοιρίας ως το 2040, δεν μπορεί και δεν θέλει να λύσει την πολιτική εξίσωση. Η απόφαση του Eurogroup είναι γεμάτη από παγίδες και γκρίζες ζώνες. Βεβαίως ύστερα όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Θα έρθουν και νέα μέτρα για και ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις πείνας. Θα έρθει η ολοκληρωτική εξαφάνιση των κοινωνικών υπηρεσιών για να καλυφθούν οι αστοχίες, για να καλυφθούν οι νέες αποκλήσεις στους στόχους που έχουν θέσει. Μια βουτυρού από η χώρα. True, tell, true, θα γεμιστά, ο Για με το δικό τη πολύ ωραίο η φω. Τα λέει εκεί στην Βούλη την ίδια ώρα χθε και μάλιστα τέσσερις ώρε νωρίτερα από το περιστατικό με το Λουκά Παπαδήμο Σε εργοστάσιο, στα στο, στα στο στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε έκρηξη, τρεις άνθρωποι τραυματίες οι δύο είναι πολύ σοβαρά, στο Αττικό Νοσοκομείο βρίσκονται λικίες 33 ετών, 40 ετών και 27 ετών ναι, οι άνθρωποι και οι τρεις ε, ο ένας δίνει μάχη στην εντατική Είναι πολύ σοβαρά από μια εταιρεία υγραερίου. Η εταιρεία υγραερίου απλά είναι στο ύψο των δηληστηρίων όλο αυτό. Δεν σημασία τόσο η τοποθεσία, όσο ότι όσο το ακούσατε εσεί, το ακούσαμε και εμεί. Συγκρίνονται τα δύο γεγονότα. Όχι, είναι άδικο προφανώ. Ο είναι πρώην πρωθυπουργός, άσχετο τελείω το ένα με το άλλο. Όμω, ποτέ δεν δίνεται τέτοια βαρύτητα όταν πρόκειται για απλού εργάτε, ανθρώπου τη βιοπάλης που δίνουν με τη ζωή του για να βγάλουν το. Μεροκάματο. Έχει να κάνει με μια ιεράρχηση αξιών, καταστάσεων, έτσι όπως τα μέσα ενημέρωσης, μεγάλη ευθύνη εδώ και σε όλο όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλους μας ποια είναι τα κριτήρια και ποια ιεράρχηση. Θα κάνω άλλη μια έτσι υπέρβαση λογικής. Αν είχε πάθει ο Ντάνος κάτι, όπως και είχαν πάθει πριν λίγο καιρό, σχεδόν ζωντανή σύνδεση υπήρχε για να καλύψουμε το γεγονό. Με αυτά τα ωραία, ο Βασίλη Λεβέντη πήγε χθε και αυτό όπω και οι υπόλοιποι να δει τον Λουκά Παπαδήμο. Δεν ξέρω αν τον βλέπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει έκαναν δηλώσει έξω εκεί στον Ευαγγελισμό. Ε, περίπου περιμένει από του πολιτικού αρχηγού να πούν τα ίδια για τον Λουκά Παπαδήμο, για το άνανδρο χτύπημα, για όλα αυτά που λένε σε τέτοιε περιπτώσει που είναι σωστά πρέπει να υποθούν. Να φανεί ότι καταδικάζονται τέτοιου τύπου ενέργειε, δεν οδηγούν πουθενά ο καθένα από την οπτική του. Ο Βασίλη Λεβέντη όμω έπρεπε να ξεχωρίσει. Τι είπε. Το χτύπημα ήταν άνανδρο και δείχνει ότι η τρομοκρατία έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και κακός νομίζει η κυβέρνηση ότι την έχει εξαλείψει Ο Παπαδήμος έκανε το λάθος και δέχθηκε υπουργού Πάγκαλους, Μπενιζέλους, Βορίδη, διάφορους κομματικούς Έ, Έπρεπε να κάνει κυβέρνηση τεχνοκρατών, μόνο τεχνοκρατών και τότε θα είχαμε γλιτώσει από τα μνημόνια έτσι. Κάποιοι αναφέρουν το εγχείρημα Παπαδήμου ως αποτυχημένο. Δεν ήταν αποτυχημένο. Τα κόμματα τον υπονόμευσαν. Αλλού για αλλού κανονικά έκανε κριτική σφοδρή στην κυβέρνηση Παπαδήμου γιατί είχε υπουργό το Βορύδη, τον Άδωνη και όλους τους υπόλοιπους. Είναι μια ευχάριστη νότα. Περιφέρεται παντού, πηγαίνει παντού. Ο Μιτσάρας της Πολιτικής, Βασίλης Λεβέντης. Έλα, δεν πιάσα και με την πρώτη. Να σου πω, είπε ο Πρωθυπουργό ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα δεν αφορούν τους ίδιους ανθρώπους Ναι, ναι. Πε του ότι σε αυτή την περίπτωση δεν λέγονται αντίμετρα, λέγονται ανακατανομή εισοδήματο. Και όταν είχε προ τα πάνω, λέγεται φασιστοφιλελέ ανακατανομή εισοδήματο. Αυτά αρνητικά κλειστά. Προσέλλεται στον συνταχτώ σήμερα, ρε. Α, ωραία. Ωραία. Να συμπληρώσω εγώ από κάτω τον τίτλο, πώ διάπλα τα Για πιο κάτω τρέπεσα σφυκτικά γεμάτε. Τρομερό. Τρομερό! Τρομερό. τρομερό. Σχεδόν συγκεντρικά, ε... τρίχιασα και τα λοιπά. Μες. Όλα αυτά τα εφημερίδα των συντακτών, εφημερίδα Μες. των ΣΥΡΙΖΑ, Ναι, Το Συριζέο. Λοιπόν, επίση μέσα στο σαλόνι έχει μια α, ιατρική ανακοίνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεταμόσχευση, έκφαλε τον κόλο στο κεφάλι. Και κάθε φορά που μιλά είναι κλάνε. Κατάλαβε. Αυτά. Η Ελλοφέρη είναι ζωντανή το μισό, μισό. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι ο κύριο Αποστόλης. Α, κύριο αποστολή. Εγώ το δείχνο. Λέω με δράκο, Δράκος Νίκος. Αχ, σκιάχτηκα. Θέλω να μου κάνει μια χάρη. Η Βουλή πράγματι είναι η πιο πολύ εκεί μέσα πατέρε αν το κουκουέ που είναι που έχει πάνω, μαζί το πρωί με, το με το ναι, τι? Εκεί η σημαία, το Μάρτε τον ήθια. Γιατί ε, δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ε, έκτακτη, αλλά εντάξει, η σημαία όμω είναι το, το έμβλημα του, του Ναι, ναι, και τη σέβονται. Όλοι αυτοί που λέτε τη σέβονται. Ε, εντάξει, αυτοί που το του ψηφίζουν το ειδικά για να πουλήσουν την κυριαρχία, σέβονται τη σημαία. Θέλω να πω κάτι όμω, επειδή είναι ένα σύμβολο του έθνου. Mm. Αυτό, ναι, απλώ το λέω έτσι. Είναι δικιά σου η. Ε, καλά, σύμβολο του έθνου είναι και ο Μισμπούρτ. Γιατί πάει να πει. <laughs> Εσύ είχε το μεμπόρνι και το μαχαίρι. Ναι. Η βουλή είναι για να το διδάξουμε. Αλλά το σύμβολο, εντάξει απλώ Λέω, λάβετε υπόψη. Πάνω συγχαρητήρια για τι εκπομπέ. Να σε καλά, καλό τελικό survivor, εύχομαι. Α, δεν δε βλέπω καθόλου survivor. Θα το δεις, θα έρθει σπίτι σα. Δεν βλέπω survivor, είναι υποβάθμιση του ελληνικού έθνους Αυτό είναι, αγάπη μου, όχι <laughs> σημαίνει ανάποδη. Και τώρα που στείλω το, το ρουμπάκι πέρα, <laughs> είναι για να το βάλουν υποψήφιοι με την Άντε, μακάρι. Μακάρι, <laughs> να σιγά-σιγά που πραγματικά σας λάβαιο, δυστυχώς, μας οι από τη Ρόδο είσαι από την Κύπρο. Η Μοιάζει λίγο. Έλα να σε καλά, χάρικα. Εγώ χάρικα που τα είπαμε. Ε. Γεια σου. Δεν θα το δω τώρα, το λέω. Ναι, ξέχνα το. δεν υπάρχει περίπτωση. Αντά, ελά, γεια. Έλα ρε μακινά, να σου πω Αποστόλη Αχ, πόσο αρέσει να λέμε τα ίδια, αυτό ήθελα να κάνω Να σου πω Γιατί πριν βγήκε η τηλεφωνήτρια να μα πατά Απόστόλη Γιατί πριν ναι, αποστόλου βγήκε η τηλεφωνήτρια να μα πατά Απόστόλη, όχι ρε Που κάνει μια υποστήριξη, ένα support να πούμε Ένα support, δεν κατάλαβα Πώ γίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα και πρώτα του κάνουν σαμπορτάρισμα οι άλλοι και opening Έτσι και εγώ βγαίνει λίγο η τηλεφωνήτρια να ζεστάνει <στολή> το κοινό εγώ. για να μιλήσω. τι θε Αυτά που λε, ωραία. Ό, θέλω, λέω, ρε καραγκιάζει Να σου πω Ένα μόνο μου Πάλι Ζήφο πάλι Σύνταγμα Τώρα φεύγω πάω για πρακτική με στον νομοσ Ρέμον, και πού είσαι να σε πάρω μια γκαλιά. Μωρή ανώμαλα, έχω μπλέξει σα. Από τότε που φύγει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αρχίσει να φυλάμε του κόλπου μα πια, έλεος Άφησε. Έχουμε Λε. γεμίσει εφαψίες Λε. και λιγούριδε. Αυτό το Λε. θέμα που γάει μόνο ΣΥΡΙΖΑ και δεν γάει κανεί άλλο, να το κοιτάξουμε σαν Αυτή η φίλε και φίλοι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση εκβιαστής Είναι κυβέρνηση κυβιστής, είναι κράτος κυβιστής, είναι οδοστρατήρας, είναι ολοτήρας. Πρέπει να τους σταματήσουμε και θα τους σταματήσουμε. Γι' αυτό όπω λέει, το πάμε σήμερα το βράδυ. Τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρί εκμετάλλευση, πολέμου και προσφυγιά. Συναυλία πραγματοποιεί Παρασκευή 26 Μάη, 8.30 στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κανέλο Δημήτρη, Καράκο Λουπολιξένη, Καρελά Λάμπρος, Σαρίς Γιώργο και το συγκρότημα Ναζίμ Χικμέτ από την Τουρκία σήμερα στην Πετρούπολη. 8.30 ώρα το βράδυ. Καμία σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα πριν. Ο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδεία, είπε. Και προφανώς αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις θα καταργηθούν και αυτό ακριβώς είπε ο Αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις που το μόνο του στοιχείο είναι ότι είναι αδιάβλητες, αλλά δεν είναι καθόλου αξιόπιστες. Αυτές που τυραννάνε τα 18χρονα, τα οποία δεν μπορούν χωρίς ενοχές να πάνε για ένα ποτό το Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούν να ερωτευτούν όταν είναι στην τρίτη Λυκείου, διότι όλη η οικογένεια παθαίνει μια τεράστια κρίση αν τα παιδιά βγουν από αυτή την πορεία. Αφού λοιπόν δεν μπορούν τα 18 χρόνια να πάνε για ποτό και να ερωτευτούν, ας το κάνουν οι γονείς, ας βγουν οι γονείς. Ο μπαμπάς, η μαμά, χωριστά εννοείται, να πάνε για ποτό και να ερωτευτούν. Είναι μια λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε. Και με τι μας και με όλα αυτά Φτάσαμε στο τέλος, πιο τέλος δηλαδή Αρχίζουν οι παραγγελίες αφιερώσει όπως κάθε παρασκευή Μας πάνε στο μαγκαζίνο Εμείς τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ Όχι στάση εργασίας η Εσία, Θα τα πούμε την Τρίτη, γεια σα. Τα σκευή που κάνει αφιερώσεις για μάθε εδώ τους παλιούς τα ορυγεία της Τολεμανίδος που είμαστε θέλω να βάλεις αυτόνα που φωνάζει Φρουρά! Φρουρά! Να το βάλεις αυτόνα και από πίσω μετά ρε φίλε να βάλεις στο γουναρά όταν ρίχνει πινελίκι Φυλάκια! Φρουρά! Φρουρά! Ρε Φρούρα! μ' α***** ρε! Φρουρά! Φρουρά! φρουρά! φρουρά! φρουρά! φρουρά! φρουρά! Άντε και γα***του και πρώτο Το αλλοδό μου το πονηρό Και όσα έχω θα του τα βάλω Για να του δείξω Και μια φέρο για την επόμενη Παρασκευή, βάλε από τζακαλό τσακαλώδη και όλου του υπόλοιπου που ψηφίζαν, ναι, σε όλα. Και να λέω τανιμανίδης, Τανιμανίδη, ψάξε Τανιμανίδη από σερβάιβαρ που λέει δεν πρέπει να γράφω άλλο και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δέσε το κάνω ένα ωραίο ποτπούρι. Επικρατεία. Δραγασάκη Ιωάννης Δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα εφόσον πρόκειται για μέτρα εκτό τη συμφωνία. Δραγασάκη Ιωάννης Ναι. Αλφα Αθηνών Φλαμπουλάρη Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα Μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι για μετά το 2018. Φλαμπουράρη Αλέξανδρο. Ναι. Βούτσι Νικόλαο. Δεν πράγμα, υπάρχει περίπτωση δύο. η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει τέτοια μέτρα, μα λέτε. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό σημαίνει ότι αν μας μέχρι μα φτάσουν μέσα. Μα δεν θα φέ... φέρει η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μέτρα προ ψήφιση. Μπορούν να τα. Κατηγορηματικά. Ναι. Είμαι σαφή. Βούτσι Νικόλαο. Ναι. Μανιό Νικόλαο. Ό,τι σα φέρει, α πούμε, κύριο Σίπρα, μείωση του αφορολόγητου 5.000, δεν το ψηφίσετε. Όχι. Μανιός Νικόλαος. Ναι. Ούτε τις συντάξει Όχι. Ναι. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Ναι. πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την απέτηση για μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Μπαλαούρας Γεράσιμος. Ναι. Φρουρά! Φρουρά! Φωτιού Θεανό. Δηλαδή με χωρίς τα πατεώνες είμαστε. Ναι. Δεν περιγράφω άλλο. Σκάλλη. <σταλή> <σταλή> ναι. ναι. Για να... Ναι. Θέλω και μια αφιέρωση για Παρασκευή. Για δώσε. Θέλω να αφιέρω στο φίλο μου το Θήμια τον Καλαμούκι, το τραγούδι της Νίτας Κανάκη, το Άλλο μου Τρέχει. Σήμερα το Λογό μου Τρέχει πάμε Από ιδέα για Παρασκευή ναι. θα πα πλάκα. Λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλη ψωνά, θα βάλει σε ένα τραγουδάκι. Αυτό το τραμπρ, σαν να μπαίνει Μετά θα βάλει να σου κάνει υποτιμητικά σχόλια, από όλα αυτά τα και τέτοια. Και μετά θα βάλει τον να που... έχει τον που λες, πολύ Μια κλωστή, Να δω στο τέλος Ποιος θα κρεμαστεί Θα' ναι Σαν να μπαίνει ανάπτυξη Θα' ναι Γερμανού κατ' άνοιξη Θα' ναι Σαν να μπαίνει ανάπτυξη Να φας κατά Δεν μπορούσα να πάρω ούτε εγώ τα μάτια μου από μάνα σου, αλλά μπορούσα να πάρω τα αυτιά μου. Πόσο κακό και σου το ακούγεται αυτό. Ένα εξω διάλογο πλέον, τέτοια διά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει να σου λένε όλοι καλά λόγια. Μου mm? έχει συνηθίσει προφανώ. Όχι, είχαμε επιτέλου εκεί που σε βρήκανε. Μόλι σου πει κάποιο κάτι καλ, κακό, κλε. Έχαμε γα... τον αντιχρησό Δεν τρέπε, ρε. Τώρα που είναι πάλι στη μόδα, πολύ η Αμφίπολη. Δεν θα βάλει εκείνη τη φοβερή φάρσα με του Σιριζέου και την Αμφίπολη. Να γελάσουμε λίγο την Παρασκευή. Είχε κάνει τη φάρσα με τα τσιγαριλίτια και του μπάφου. Ό,τι βρήκανε εκεί. Αν πάει Ναι, ναι, παίρνει τηλέφωνο από τι καλύτερε σου. Μια θαυμαστριά σου. Δεν φυλακεί. Αχ, γκρούβι μου, γκρούβι μου, γεια. Παρακαλώ πολιτισμού. Ναι, γεια σα, Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορείτε να με συνδέσετε το γραφείο του κυρίου Υπουργού.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 Μάλιστα. Τι να κάνουμε, γιατί έχει κάμερες εδώ πέρα. Η αστυνομική δύναμη δεν φτάνει. Έχει τα κανάλια. Έχουν ήδη φωτογραφθεί με τι φίγκε και προσπαθούν Έτσι. να φωτογραφθούν με τι καριάτιδε. Περιμένετε το επωνυμό σα, παρακαλώ πάλι. Η Εροκλή Πεπέτα. Περιμένετε. Από την ομάδα τη κυρία Περιστέρη. Περιμένετε, παρακαλώ. Μα είχε πει ο κύριο Σαμαρά να φωτογραφθεί πρώτο. Δεν το καταφέραμε. Ήρθαν αυτοί μόνοι του με τα ευρήματα. Δε, τώρα, τώρα που μιλάμε, βγάζουν σέλφι με τις σας παρακαλώ, τι καριάτιδε. Περιμένετε, σα παρακαλώ, να, να κάν... ενημερώσω. Ναι. Okay. Mm -hmm. Μα ακούδε μαζί μιλήσαμε πριν. Ναι, θα σα πάρουμε εμεί τηλέφωνο, εντάξει. Μα να βεβαιώσουν το δικό μα το μνημείο. Εμεί το βρήκαμε, η κυβέρνησή μα. Δικιά μα επιτυχία. Και ήρθαν τώρα να βγάλουν αυτοί σε έλθει. Αυτή δεν είναι άξιο την μηνκοφολιάτε να βρουν. Και ήρθαν στο μνημείο να μαυρώσουν τη δικά μα εικόνα. Στην αρχή το προϊόντα του είδαμε, νομίζαμε ότι είναι σκοπιανή. Είναι χειρότερο, είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε πρέπει. τώρα εμεί, πώ να του διώξουμε Είναι και τα κανάλια και. Θα σα ενημερώσουμε. δεν υπάρχει. Ορίστε. Υπάρχει αστυνομική αστυνομική. Ένα αστυνομικό όχημα, είναι μόνο με τέσσερι αστυνομικού. Έχει ενημερωθεί ο υπουργό, θα λυθούν τώρα, τα, τα μέτρα. Τώρα εθαστεί. να φανταστείτε, κάνουν μπάφου πάνω στα μνημεία. Uh -huh. Ένα δικό του από αυτού του βρώμικου ετοιμάζεται να κάνει ice bucket με μία σφίγγα. Τι να κάνω, δεν μπορούμε να του διώξουμε. Να τον ξαναθάψουμε τον τάφο. Τον κλείνω τον τάφο, τι να κάνουμε. Ή εμεί ή κανεί. Υπάρχει ομάδα τη κυρία Περιστέρα εκεί, θα επιληθεί το θέμα. Εμεί είμαστε η ομάδα. Τι να τα κάνουμε τον τάφο, κύρα Περιστέρα θα μου. Δώσουμε οδηγίες, εντάξει, να δώσουμε οδηγίε, εντάξει, Να τον πάλι μέσα τον τάφο, κύρα Περιστέρα μου. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται με αυτό το πράγμα. Βγάλαν σέλφι με την καριάτιδα. Να σα συνδέσω με την κυρία Περιστέρη να τη φωνάξω έξω. Είναι μέσα και δεν πιάνει σήμα μες στον τάφο. Θα την πάρουμε εμεί τηλέφωνο, κυρία, εντάξει. Τι να κάνουμε, σκασμένο ε, σήμα ε, από το πρωί με του βρωμού ήρθε. Καν Τέλο πάντων, ο κύριο υπουργό τι λέει. Μ' ακούτε? Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, εντάξει. Προσπαθούν να καπηλευτούν τη μοναδικότητα του αφικού μνημείου. Σήμερα τα μου πάμε να δω. Μια παραγγελία θέλω για την άλλη Παρασκευή τώρα. Θέλω αυτές τις δηλώσει του Βαρουφάκη που άκουσα λίγο από τον Σύνδριο τη Προάλλη και τα για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη που έλεγε τι αυτέ που να πούμε στον κόσμο. Αυτό βάλε εκείνο το περίφημο Απατεώνε. Είμαστε μαζί με κάποιε από τις ωραίε δηλώσει του Τσίπρα όχι σε όχι κτλ. Ένα κομμάτι τον με να Πώ να σου αγαπώ, να το κάνουμε τον Σαγαπό έτσι όπω έχει γίνει η κατασκευή αποστολή. Πώ να σου πω την αλήθεια και για τέλο πάλι από τον Αρκίνο, από τον Εκεμάλ, το καληνύχτα Ελλάδα. Αυτό λέει είναι το πρόγραμμα του κόμματο, αλλά αν γίνεται με κυβέρνηση, εμεί σε θέλουμε Υπουργό Οικονομικών που δεν είσαι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία σχέση. Δεν, mm -hmm. δεν υπάρχει, υπάρχει κανένα λόγο να. Δεσμεύεσαι από τον mm -hmm. προγραμματικό μα. Και το είστε καλά. Πάτε και λέτε στο λαό ένα πράγμα και είπαμε θα κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απαταιώνε είμαστε. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξει. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξει. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μα. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις Πως να σου πω ότι λέω την αλήθεια Να το πιστέψεις Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων Όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί Για στα σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων Καληνύχτα και μάλλον Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ Ο τότε φεύγει ω την αυτό το φρουρά, φρουρά, αλλά κυρίω τα σχολιάκια που έκανε ο πρόεδρος εκεί πέρα. Τι ενοησθεί, Εσύ πού είναι, παιδιά, τι να να σταματήσω. Αυτά τα μικρά που έλεγε, Αν είσαι μετακλίν θα τα καταλάβει. Φιλιά, το αγαφώνει. Τι ρε μια κλισμορα. Γιατί να το από το δίσκο του το δωράκι, το τραγούδι της αγάπης. Αγάπη του Ρε στα θα μας και κι αδιανά το σέργο για τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες που να σε ταξιδέψω γυαλιά και λαμαρίνες γεμίσαν